Στοίχη 28.44. Η είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. 28. Κι αφού η πετάφτα εξικολούθη να προχωρεί προς τα εμπρό και να αναβαίνει στα Ιεροσόλυμα. 29. και ακολούθως συνέβη τούτο. Όταν επλησίασεν εις την βυθφαγή και την βιθανία κοντά εις το που ελέγε το όρος των ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητάς του, 30, και είπε... Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό εις το οποίον όταν εμβείτε θα έβρετε πουλάρι δεμένον, επί του οποίου δεν εκάθισε ποτέ κανείς άνθρωπος. Αφού το λύσετε φέρετε το εδώ. 31. Κι αν σα ερωτήσει κανείς γιατί λύεται το πουλάρι θα του είπετε αυτά τα λόγια. Ότι το χρειάζεται ο Κύριος. 32. Όταν δεν πήγαν εκεί οι ή βραν να το πουλάρι εκεί όπως ακριβώς τους είπε ο Κύριος. 33 ενώ δε οι μαθητέ το πουλάρι είπων οι κυρίοι του προς αυτούς «Διατί λύεται το πουλάρι» 34 Αυτοί δε είπαν ότι το χρειάζεται ο Κύριος 35 και το έφεραν εις τον Ιησούν και αφού έριψανε επάνω στο το πουλάρι τα εξωτερικά των ενδύματα ανέβασαν επ' αυτού τον Ιησούν 36 Ενώ δε ο Κύριος επήγαινε άλλοι μαθητέ και ακροατέ του έστρωναν εις τον δρόμο τα ενδύματά για να περάσει επ' αυτόν. 37. Όταν δε πλησίαζε εις Ιεροσόλυμα και έφτασε πλησίον του μέρους όπου τελειώνει ο κατηφορικό δρόμος του όρους των ελαιών, ήρχησαν όλο το πλήθο των μαθητών με χαρά να ανυμνούν και να δοξολογούν τον Θεών με φωνήν μεγάλη διόλα τα θαύματα που έω τότε είχαν ήδη να γίνονται από τον Ιησούν. 38. Και έλεγαν. Ευλογημένος και δοξασμένος είναι ο βασιλεύς που έρχεται εκ μέρους του Κυρίου ως αντιπρόσωπος αυτού. Διασού του Μεσίου γίνεται ειρήνη εν το ουρανό, διότι συμφιλειώνονται και ειρηνεύουν δια οι άνθρωποι με τον Ουράνιον Πατέρα και τους Αγγέλους Του και δια την ενανθρώπηση και Σου αναπέμπεται δόξες των Θεών υπό τον υψίστη του Ουρανού Αγγέλων». 39 Και από τους Φερισαίους μερικοί βγήκαν από το πλήθος του λαού με το οποίο είχαν αναμειχθεί για να κατασκοπεύσουν τον Ιησούν και είπαν προς Αυτόν Διδάσκαλε. Επίπληξε τους μαθητάς σου Δια τους βλασφίμου αυτούς λόγους που λέγουν αποδίδοντες εις αίτη μας ε Εις μόνο τον Μεσσίαν ανήκουν Σαράντα Και ο Ιησούς απεκρίθηκε και Τους είπε Σας βεβαιώ ότι και αυτοί αν σιωπήσουν Θα φωνάξουν οι άψυχοι λύθοι 41 και άμα πλησίασεν, όταν είδε την πόλη Νιερουσαλήμ Τον κατέλαβαν λιγμοί και έχεις ενάφθονα δάκρυα Δια αυτήν και είπεν». 42. Ότι αν εμάνθανε κι εσύ, όπω το εξεύουν οι μαθητέ μου και οι ταπεινοί αυτοί συνοδοί μου, έστω και κατά την εσκάτην ταύτινη μέραν, που αποτελεί την τελευταία προθεσμία την οποία σου δίδει ο Θεό, αν ήξευρε εκείνα που θα σε οδηγήσουν στο να ειρηνεύσει με τον Θεόν και να αποφύγει τα στρομερά συνεπία τη οργή του, εάν ήξευρε ότι η πίστη και η πακοή προς εμέ θα σου εξισφάλζε την μετα του Θεού ειρήνην και συγχρόνω θα απέτρεπε την καταστροφή τη ερημόσεώ σου. Δεν θα εχάνεσο. Τώρα όμως είναι τυφλωμένα τα μάτια σου και δεν μπορεί να είδει ποια δεινά σε περιμένουν. 43. Διότι θα έλθουν η μέρα ολέθριε για Και κατά τα σε εκείνε θα βάλουν γύρω από σέ περίφραγμα οχυρωμένων οι εχθροί σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από όλα τα μέρη διασθενή πολιορκία. 44. Και θα κατεδαφίσουν τα οικοδομήματά σου και τα τείχη σου αλλά θα ρίψουν στο το έδαφος και τα τέκνα σου σφαγμένα όσα θα ευρεθούν μέσα στα τείχη σου και δεν θα αφήσουν μέσα στην πόλη λίθων επάνω ης λίθων. Και όλα αυτά θα τα πάθεις ως μοριαν διότι λόγω της θεληματικής σου τυφλώσεως δεν ένιωσε τον καιρών κατά τον οποίο ο Θεός σε επεσκέφτει για να σε ελεήσει και σώσει.